Λοιπόν, μεγάλη τρίτη σήμερα, 15 Απριλίου Είναι οι που είναι μετά την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές Δύο πράγματα Πρώτον, για την αγορά και την, για την έξοδο στις αγορές Έχει περιγραφεί στο περιοδικό μας ακριβώς τι είχε την, το σχέδιο Και ημέρω, ε, με ακρίβεια χειρουργική Αυτό που δεν είχε περιγραφεί είναι η, την ημέρα της ε, Εξόδου στι αγορέ, ότι το γεγονότο, α πούμε, θα ήταν το έβρο τη τόσο μεγάλο. Εδώ όμω στο ελληνικό χρηματιστήριο, <Και> όπω και στην Ελλάδα γενικότερα, ό,τι είναι να γίνει πάνω ή κάτω, ή κυρίω κάτω όταν γίνεται, ε, τραβήκε παραπάνω από αυτό που αναμένεται. Αυτό να το λάβουμε υπόψη μα στο μέλλον. Πάντω γενικότερα, όταν είναι ένα γεγονό και, α πούμε, τώρα με την Ιντρικόμ, όταν πάρει τα λεφτά και επιβεβαιωθεί, λέω ένα παράδειγμα, η πώληση τη. Ε, Ελάς online Και εκεί τα μισά ή όλα Δεν ξέρω πώς θα το δείτε Πού είστε αγορασμένοι Πρέπει να φύγουν Θα πάει παραπάνω α πάει Θα μείνετε μετά άλλα μισά Εντάξει Δεν είναι δεν μένουμε για πάντα σε ένα χαρτί ε, Τώρα για την έξοδο Υπάρχουν πολλά που ακούμε Διαβάζονται Το θέμα όμως είναι ότι Πριν να, να μιλήσουμε Για το πώ και το γιατί Τώρα τελείωσε Ο ασθενής Έρθανε Τον θάψανε Έχει θέπε Πέτρεσα από πάνω, τελείωσε το πράγμα. Πάνω παρακάτω δηλαδή, τελείωσε, έγινε. Οι ξένοι, να ξέρετε, όταν θέλουν να μπουν σε μια χώρα που έχει βαθιά ύφεση, δεν ξέρω πόσα χρόνια πια έχουμε εξεφτά, και θέλουν να τοποθετηθούν με ένα το 1% ή ξέρω το μισό των διαθεσίμων τους, είτε γιατί είναι υποχρεωμένοι με, μετέχουν σε δείχτες και λοιπά, είτε γιατί απλά θέλουν, ε... Δεν κοιτάνε τι λέει το κάθε site ή εφημερίδε ή βαρουφάκι ή ολοι αυτοί. Αυτό που βλέπουν είναι διαγράμματα, ratings, ιστορίε, εκθέσει. Ε, λοιπόν, αυτέ οι εκθέσει περιλαμβάνουν τώρα και την έξοδο η οποία είναι... έχει ξαναγίνει. Ξαναγίνει την Ιρλανδία, τώρα αν θυμάμαι καλά, και την Πορτογαλία. Με το ίδιο κουπόνι. Αυτά βλέπουν για να τοποθετηθούν. Ε, μέχρι τώρα, αυτό που είδαμε και η άνοδο ε, οφείλεται περισσότερο σε αυτά τα. Ε, Φαντς που λατρεύουν την επικινδυνότητα, είτε είναι distressed, είτε είναι emergency, οτιδήποτε. Πάντως είναι, δεν ήταν οι long, οι long διαχειριστές που θα κάτσουν πολύ καιρό κτλ. Και έτσι μεταξύ αυτών των φαντς που πάνε και για το 5-7-10% έχουμε πει τεράστια ποσά με μικρό ποσοστό κέρδους αποφέρουν πάρα πολύ καλό χρήμα σε διαχειριστές. Και είναι κανοποιημένοι και αυτοί και η μετοχή τους και όλα. Δεν συγκρίνονται δηλαδή οι κινήσει ενό φαντ με ενό επενδυτή που έχει ξέρω εγώ 5.000 ή 10. 6.10. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι διαχειριστέ που έρχονται οι καινούργοι, εφόσον έχει γίνει σκηταλοδρομία στους, στα hedge fund τα παλιά, είχαν κόψει κομμάτια την αγορά, της ανόδου, το τμήμα τη ανόδου και αλλάζαν ο ένα με τον άλλο. Τα έχουμε δει αυτά. Πακέτα over the counter, ακόμα και μέσα στην συνεδρίαση που ήδη πια. Κάνει εκατοστάρια, εκατομμύρια, εκατοπενητάρια. Δεν είναι η παλιά αγορά που ξέρουμε. Κάνει χαρτιά δηλαδή. Αυτό τι λέει τώρα. Ότι κάποια στιγμή θα σα το είχα πει κιόλα και είχα γράψει, θα, θα υπάρχει κάποιο μουτζούρι. Μουτζούρι Έλληνα δεν υπάρχει. Είναι ελάχιστη. Από ό,τι είδα μια μελέτη δεν ξέρουν καν ότι είχε ανέβει το χρηματιστήριο. Τι να ανέβει. Εδώ τρέχουν να. να τα λεφτά που είχα το 99% των παλιών επενδυτών. Τρέχει να προσπαθεί να βουλώσει τρύπε κλπ. Το υπόλοιπο 1,5% που από ό,τι λέει το είχε απομείνει πιθανόν και να είναι μουτζούρι σε υψηλά επίπεδα με πολλών μετοχών. Έτσι. Γιατί έχουμε μια κακή συνήθεια τώρα να το, μεταξύ μα να τα λέμε αυτά. Αγοράζουμε στι κορυφέ, παρότι είμαστε online, online, οφείλει να μην αγοράζει στι κορυφέ. Αγοράζει ή όταν, όταν ανεβαίνει κάτι, όταν πέφτει κάτι το πουλάει. Αν το καταλαβαίνω, δεν το καταλαβαίνω την επόμενη μέρα, ρε παιδί μου, πάλι online. Δεν χάνει, μία-μία-μισή μέρα να χάσει, τι γίνεται. Τι, τι το θες το online, άμα, δεν την, άμα είσαι αργό επενδυτή, δεν χρειάζεται online. Πα, κάτσε τη δουλειά σου και κάθε έξι μήνε ένα χρόνο κοιτά την απόδοση. Τρει μήνε, χρόνο ανάλογα που εσύ θες. Όταν είσαι online, οφείλει να πουλήσει ή να αγοράσει. Τώρα, α πούμε, ξέρω εγώ με το, το γεγονό. Δεν λέω ότι αυτόματα θα πάει τώρα ο καθένας να πουλήσει επειδή είναι το γεγονός. Ήτανε τόσο μεγάλη η προσδοκία της εξόδου που χαίρεσε κι εσύ. Λε βγαίνουμε σε αλλάζει το στάτους Γιατί να πουλήσω, θα βγάλω πολύ περισσότερα. Οκ, okay. δεκτό. Πάμε παρακάτω όμω. Άλλη φορά το, το, το έχουμε υπόψη μα. Τουλάχιστον τα μισά. Αυτό είναι νόμο. Τουλάχιστον τα μισά. Δεν χάνει. Άμα έχει τα χρήματα, τι θα πάθει. έχει πει στο. Πήρε στη ΔΕΗ, ξέρω εγώ, 7 και έχει πάει 11 και πήγε μετά 13 και λοιπόν θα πας αλλού. Μην αγοράζουμε όλους τους γιατί μετά δεν έχεις να την κορυφή να πουλήσει. Και επειδή ξέρω ότι η τιμή αγορά σα. Ε, εντάξει είναι ταμπού το TEM και όλα αυτά τα σχετικά τα αφροϊδικά, δεν την διασπάτε με τίποτα. Προσπαθήστε να έχετε χαμηλέ τιμέ. Είναι πόδινο το ξέρω. Τώρα, α πούμε που βλέπω το ETTP είναι κάτω από το 1 ευρώ. Είναι πόδινο να αγοράσει, αλλά να κάνει, πρέπει να αγοράσει. Άμα δεν αγοράσει, τρώει, μπορεί να αγοράσει πάνω από 1.25. Θα καταστραφεί. Ε, α καταστραφεί. Θα το έχει πάρει στη φτωχότερη τιμή του κόσμου, α πούμε. Τι να κάνουμε. Είναι, όταν... είναι πόδινο το ξέρω. Μπέι το χέρι όταν είναι το πτωτικό, κόκκινο όλα. Και όχι την πρώτη μέρα, έτσι. Αγορά την πρώτη μέρα ποτέ. Ίσως και όχι τη δεύτερη, ανάλογα. πάντως όχι την πρώτη μέρα. Αφού ξεκινάει μια πτώση, τι στο καλό. Θα την πατήσουμε που είμαστε online εμεί και θα πάρουν τι καλέ τιμέ αυτέ που, που διαβάζουν εφημερίδε και sites την επόμενη. Αυτό συγκράτησε, είναι μια βολίτισα για καφέ, κλπ. Λοιπόν, τώρα έχουμε μπροστά μα. Λένε όλοι ότι τα καλά νέα έχουν, έχουν εξοφληθεί και ότι πλησιάζουν οι εκλογέ που μπορεί να αναδείξουν. Άλλε δυνάμει πολιτικέ που δεν αγαπάνε το χρηματιστήριο ή τέλο πάντων έτσι φαίνεται. Έτσι, δεν μα διαφέρει τώρα ναι ή όχι. Όλοι ξέρουμε και όλοι έχουμε αποφασίσει ότι θα πουλήσουμε πριν τι εκλογέ. Έχουμε μάθει βέβαια πολύ καλά ότι σήμερα αυτό που πιστεύουν όλοι σήμερα δεν γίνεται. Εδώ μάλλον όμω θα γίνει γιατί η φοβόβο, ειδικά των Ελλήνων επενδυτών, αλλά και πολλών διαχειριστών που γνωρίζουν την ελληνική πραγματικότητα. Ε, Φοβούμενοι τίποτα παράξενε καταστάσει στην πρώτη θέση ή συνδυασμού, ξέρω εγώ, που έχουν μέσα κάποιο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ, ε, ίσω ε, φοβήσει του ξένου, οι οποίοι σα έχω πει και όπω σα είπα και πριν για τα ratings και όλα αυτά που αναζητούν, δεν ξέρουν λίγο ελληνική πραγματικότητα. Τώρα νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ξέρω, το πρώτο μπατζανάκι του Τσέγκεβάρα, α πούμε. Μιλάμε με κανέναν Άγγλο, α πούμε, ένα, βέβαια, ο άνθρωπο στην Κρήτη μένει. Αλλά τέλο πάντων Άγγλος είναι, έχει μείνει 5 χρόνια εδώ παντρεμένο. Και μου, λέει, μου ερώταγε, μου λέει: Τι θα γίνει, μου λέει: Τι θα αλλάξει, α πούμε, τι πρέπει να κάνω. Καταλαβαίνετε τώρα έτσι. Και εμεί αν είμαστε στη Βενεζουέλα, ξέρω, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Διαβάζει ευμέρειε, καταλαβαίνει, ακού, αλλά βλέπει το σιροδρέ και τρελαίνεσαι. Εμεί ξέρουμε τώρα: Αλλά Αυτά είναι καλαμπούρια, έτσι. Οι άνθρωποι είναι πιο συστημικοί από του συστημικού, να δηλαδή, του πετάξει αν του πετάξει ένα χιλιάρικο στον εκαμπιντα κοσάρικο, μπορεί να σκοτωθούν μεταξύ τους για, το, για τη θέση ή το αυτά. Η μπυρμπήλη από επαναστάτρια μην μπορώ να πούμε, τις, έγινε να πούμε για 550.000 δολάρια εκεί που δουλεύει γιατί φτάνουν κιόλα. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι τώρα είναι του χειρίστου είδου, το έχω ξαναπεί. Του χειρίστου και σαν άνθρωποι, έτσι, και σαν ποιότητα ανθρώπου, αλλά και σαν αυτά που γνωρίζουν. Όταν δουν, το, όταν δουν το αυτό, γλύφονται σαν τρελοί. Δεν το έχετε ξανά αυτό το πράγμα. Έχω δει δηλαδή δεξιού, α πούμε, ή παλιού ανθρώπου που με χρήματα να. Αλλά τέλο πάντων δεν είναι και έτσι. Το λέω ειλικρινά. Δεν κάνω καμιά μεταστροφή ιδιαίτερη. Από την αρχή τη ζωή του ξεκίνησαν για λεφτά. Οκ, okay, ή για μεγάλε θέσει. Ε, λογικό είναι, άμα τι έχουν, να αφαιρθούν αναλόγω. Λογικό δεν είναι να κλέβουν. Ενώ δηλαδή, σαν άνθρωποι να. Να ζήσουν τη ζωή που θέλανε. Έτσι ξεκίνησαν, πήγαν να σπούδασαν για αυτόν τον λόγο. Οι άλλοι, α πούμε, με το παραμύθι τη πράσινη ανάπτυξη και ε, ισότητα κουκουέξ, και και τα κλπ. Μόλι του δει, α πούμε, τρελαίνεσαι. Αλλά τι έγινε αυτό ο άνθρωπο. Δηλαδή, είναι τρομακτική η διαφορά. Γι' αυτό σα λέω. Όλα είναι fake. Πραγματική αριστερά στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Ξέρω αυτοί που ήταν στο βουνό μικροί, νομίζω που πανεύηκαν κιόλα. Άντε να ζει κανένα υπέργυρο εκεί πέρα που δεν θυμάται πώ τον λένε. Νομίζει ότι ζει ακόμα ο Στάλινγκ κτλ. Μπορεί να βρούμε και κανένα τίποτα, ξέρω εγώ, να κρύβεται σε κανένα βουνό. Νομίζω ότι θα, θα, θα έχουν τα τάγματα ασφαλεία να τον. Ε, Πάρα αυτοί τελειώσανε. Και οι ακροδεξιοί πάλι τελειώσανε. Αυτό τώρα το παράξενο με τη Χρυσή Αυγή. Ε, το λάθο όλη τη ιστορία ήταν εμα, ότι ξεκίνησε η, μια εθνικιστική κάλυψη, α πούμε, μέσω, μέσω του Χρυσή Αυγή, μέσω του Μικαλοελιάκου. Οι παλιοί ξέρουν τώρα, ο Μιχαλολιάκος είναι ένα σόβαρο άτομο Και ασόβαρο κόμμα θα έκανε Είναι λογικό αυτό Να σας πω έτσι που τον χώσαν μέσα Που είναι κακό αυτό, είναι, δεν είναι σωστό Πρέπει να τον νικήσεις τον άλλο στο πεδίο τη ιδεολογία. Έτσι δεν τον πας μέσα Με ψεύτικες αποδείξεις Ότι έχει κάνει και δεν ξέρω τι Αν θυμάστε και τη μέρα που τον πιάσα Λεφτά είχε στα, τρα... στα τσιρτάρια του Ξέρω εγώ, χρυσαφικά Αυτά, Αυτό είναι το θέμα αυτονό δεν είναι ένα σώστη χώρα ούτε εθνικισμό ούτε το κολοκίθια τούμπανα. Είχαν εμπλέξει με μικρή εκεί, του άρεσε να... ο ναζισμό, ο Χίτλε και όλα αυτά. Και δυστυχώ στην κρίσιμη στιγμή που είχε ανάγκη μια εθνικιστική κίνηση η χώρα, υπήρχε αυτό το κόμμα. Τι να κάνει, είναι τα, τα τερτύπια τη ιστορία. Και όπω καταλαβαίνετε στο... τώρα, δεν είναι δυνατόν να βλέπει τι αναζεστικέ ημέρε όπω δεν μπορεί να βλέπει φιλοδρέπαν. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να βλέ και να λένε και αυτοί ότι είναι εθνικιστέ, τι εθνικιστέ άμα να... έχει την ναζιστική σημαία να πούμε, Ένα εθνικιστικό, πατρι... ένα πατριωτικό κόμμα, ναι! Και, <laughs> και πώ είναι το πρόσωπο του Ιαννού που λένε που γυρίζει, ξέρω εγώ, α μην γυρίζει στη Χρυσή και βλέπει από πίσω τον Γκαμμένο, ο οποίο είναι πατριώτης. <laughs> και σου ήρθε να βάλει στα κέλια, πούμε, ξέρω, λες και ο πατριωτισμό είναι, ξέρω εγώ, υδρότας, Βλακίε, ξέρω εγώ, υδατάθρακε και ένα παχύ πρόσωπο που δεν ξέρει πάντα τέσσερα, α πούμε. Είναι λίγο άτιμη και η, και η ιστορία και οι εξελίξει και το πώ διαμορφώνονται σε μια κοινωνία όπω η ελληνική. Ε, δεν ξέρω. Πρέπει να έχει πλάκα ο Θεό όταν ασχολείται μαζί μα. Δεν εξηγείται αλλιώ. Ε, απ' την άλλη, τώρα λέτε στον Τσίπρα, α πούμε. Καλά, δεν σα λέω τώρα για την αριστερά του, του Κουκουέ, α πούμε. Α πούμε, προχθέ μοιράζανε φυλάδια στον δρόμο εδώ απ' έξω το σπίτι μου και μου λέει τι είσαι, του λέω, Τι θε εσύ, τι είσαι, του λέω. Μου λέει κουκουέ, Πάρε μου, λέει για να σώσουμε την αυτοεπισκευαστική ζώνη. Το κοίταξα, α πούμε, έκπληκτο. Τι να, να σώσει, του λέω, Εφίλαιο, 18χρονο, είσαι του λέω μέλο του κόμματο εκεί, τρώ τίποτα, ή τώρα μου λέει εντάχθηκα, ήταν η γιαγιά μου, παππού μου, μέλη του λέω, ήταν να κονομά τίποτα, του λέω. Με κοίταγε, ξέρει, και κούναγε, βάλει του. Έτσι, σα μου λέει, Ο ελεαστή μου λέει, αλλά υποφέρει η ναυπηγική επισκευαστική ζώνη με αυτά που κάνει η Χρυσή Αυγή. Τι έκανε, του λέει η Χρυσή Αυγή. Εμεί είχαμε, μου λέει, συγκεκριμένα μεροκάματα και αυτοί θα ανταλλάξουν να γίνουν πιο χαμηλά. Επειδή δεν το έξερα το θέμα, ειλικρινά. Το ψάξα. Είδα, α πούμε, είχαν μια σύμβαση που για να πάει ένα πλειοκτήτη. Και αυτά δεν σα τα λέω μέσα για το κεφάλι μου. Μίλησα με πλειοκτήτη να φτιάξει. Α πούμε, ξέρω εγώ, τώρα μην σα λέω και πουταμάζει γιατί δεν έχω ιδέα από καράβια. Να φτιάξει κάτι, α πούμε. Έπρεπε πληρώσει κάτι μεροκάματα Το 1821, κάτι 400 ευρώ, ξέρω εγώ, ημερομίστια και τέτοια. Ε, έπαιρναν κι αυτό λοιπόν το πλοίο, για το οποίο είναι Τουρκία, ξέρω εγώ, απέναντι στην Αφρική σε κάτι μέρη που μου είναι, δεν θυμάμαι τώρα. Και μέναν εδώ πέρα οι άλλοι. Όχι άνεργοι, μερικοί από αυτού δουλεύαγα, ένα 10%. Αυτού που ανήκαν στο κόμμα, και στη... γιατί το κόμμα δίνει εκεί το ποιο θα πάει να δουλέψει. Και πήγε τώρα η Χρυσή Αυγή, δεν ξέρω, και ίσω και άλλα κόμματα που τα αδικό, να αλλάξει αυτό το πράγμα κάπω. Να γίνει ένα σαν... ξεορθολογισμό, α πούμε. Γιατί παλιά, ακόμα και ο... ένα που δούλευε στην οικοδομή και είχε μια ο παντζή. Ξέρω ο Μαρμαράν, 80 ευρώ. Ε, τώρα δεν γίνανε να τα πάρει αυτά. Το ξέρει όμω Έχω... αυτό. τα ξέρει. Άμα βρει μια δουλειά θα κάνει και λίγο... Θα κάνει λίγο σκόντο για να δουλέψει. Τώρα εκεί ήταν ξεκαθαρισμένο: είχε υπογραφεί η σύμβαση και ήταν όλοι άνεργοι άνθρωποι. Μεταναστεύανε. Τώρα στα σκουπίδια, αν πάρετε από κάτω και δείτε τίποτα και και τι περιοχέ από εκεί που είναι που τροφοδοτεί, οι περιοχέ που τροφοδοτούν αυτή την ζώνη, οι περισσότεροι δεν έχουν να φάνε. Δηλαδή είναι τρομακτική κατάσταση. Βέβαια οι δουλειέ σίγουρα δεν υπάρχουν, αλλά δεν, δεν είναι το θέμα μόνο αυτό. Είναι και όλε αυτέ οι συμβάσει που κάνει υπογραφή. Και το βγάλω το παιδάκι τώρα με το φιλάδιο, α πούμε, ξέρω εγώ, τραγική κατάσταση, α πούμε, να υποστηρίξει με ένα παιδί 18 χρόνια που μπορεί να γεννηθεί και μετά το 2000, α πούμε, ξέρω εγώ, περίπου ή ξέρω εγώ στην αυγή του. Όχι μόνο δεν ξέρει τι είναι αυτό το πράγμα, τη φύλο δρέπα. Δηλαδή, είναι τρομακτικό να λες ένα νέο παιδί να το εξηγεί τώρα και να το βάζει να υποστηρίζει μια ιδεολογία πεθαμένων ανθρώπων, πεθαμένων ιδεών, ξέρω εγώ. Συμβόλου απίστευτο, α πούμε, ξέρω εγώ. Σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο εκεί και το ένα και το άλλο, έτσι. Και από τη μία και από την άλλη. Αλλά αυτό μου κάτσε εδώ απ' έξω. Ήταν έτοιμο να αλλάξει, βέβαια, τον είδα εγώ. Αλλά απ' την άλλη θα ξαναγυρίσει, θα τον ξανααρπάξουν εκεί πέρα, γιατί είναι αυτά. Είναι τα, έχετε υπόψη στο μοναστήρι, είσαι μοναστήρια στο Άγιο Όρο. Τα μοναστήρια για να ζήσουν. Δεν θέλουν λεφτά που του δίνουν οι πιστοί. Τα θέλουν κι αυτά, γιατί είναι μια τρέλα, η χρήμα, αλλά. Θέλουν κόσμο. Δηλαδή το μοναστήρι θέλει μοναχού. Χωρί μοναχού δεν γίνεται τίποτα. Γι' αυτό όταν πάει κανένα μοναχό μοναχός του, προσέξτε, κανένα του μικρό και δεν έχει παρέα, γιατί έχει, δεν έχει δουλειά, δεν έχει λεφτά, τον αφυσικό πέλατο ξέρω και τα λοιπά, χάνε στα μάξι του, αρμέσαι τον αρπάζουν οι παπάδε και μάλιστα μαλούν μεταξύ του οι μονέ. Ποιο θα τον βουτήξει αν τον βλέπουν έτσι λίγο χάλια, να τον βουτύξουν, να τον πάνε μέσα. Για όλου του λόγου που μπορείτε να φανταστείτε. Κυρίω όμω για να έχει κόσμο το μοναστήριο. Γιατί χωρί κόσμο δεν υπάρχει μοναστήριο. Απλά πράγματα. Και έτσι οι παπάδες σταματάει εκεί πέρα η μοναχή, σταματάει, να... σταματάει εκεί πέρα η κυριαρχία του. Μένει ελεύθερο, ε, μπορεί να έρθουν και τίποτα ξένοι να του τα πάρουν. Νομίζω ότι στη Μια Μονή είχε γίνει αυτό. Και έτσι όλη η ιστορία είναι να βουτήξουν του πτυρικάδε. Να του βουτήξουν για να του χώσουν μέσα σε αυτή την κατάσταση. Και κανένα δεν αντιδράει. Λοιπόν, ξαναγύριζω στην αγορά γιατί το πήγα αλλού. Ξανά θα δώσει ευκαιρίε. Αυτό είναι σίγουρο. Η ε, ιδιαστική κίνηση τώρα της... Ε, βλαμένη κίνηση της εθνική. Εκεί μέσα υπάρχουν πολλά συμφερόντα όντω. Ε, Αντικρώμενα. Ε, έχει μετόχους... Ε, τι να σας πω τώρα. Κα, Καραγκιόζηδε α πούμε. Καραγκιόζηδε α Μεγαλομετόχου. Ε, φοβούν, φοβούνται και τη σκιά του. Η έξοδο στι αγορέ ήταν σίγουρη ότι θα. Όχι ότι θα πετύχαινε. Τέλο πάντων, θα υπήρχε μια, μια πιθανότητα πάνω από το 67% να μαζευτεί το ποσό που χρειαζόταν και να τελειώνει η ιστορία. Πώ τελείωσε με την Πυριώση και την αλφα. Έπρεπε να φτάσει όλη η ιστορία, να βγούμε με το ομόλογο, να έρθουν 2-3 α πούμε. Να του πούνε ότι θα είναι ακόμα, ακόμα και. Όχι hard underwriting, σκληρή αναδοχή. Τέλο πάντων, soft writing, αλλά ε, εγγύηση. Είναι, ποιο είναι το soft και το hard Το hard α πούμε ό,τι και να γίνει Ό,τι και να μείνει τα διάθετα θα τα καλύψει Ένα στο soft είναι λίγο πιο Ίσυχα τα πράγματα Μπορεί να μειωθεί τιμή ε, Καμιά τίτε κατάσταση Λοιπόν Και όπως καταλαβαίνετε δεν έγινε η... Τότε αυτό και γίνεται τώρα ε, Κλειδί εδώ ήταν ε, Η αναδοχή να είναι εγγυημένη Ήπε ε, ο ανάδοχος Να είναι εγγυημένη αύξηση τέλο πάντων τοποθέτηση ότι είναι αυτό Πάντω ήταν λίγο καραγκιό μπερτέτο το θέμα. Μπαίνω, βγαίνω και τα λοιπά. Τα κλασικά, τα, τα ελληνικά, α τα πούμε. Εκεί θα έχουμε και αλλαγέ κατακλυσμίε, α πούμε, ξέρω εγώ, σε επίπεδο διευθύνων σύμβουλο και, και τα λοιπά. Προέδρων. Δεν υπάρχει όπω να μείνουν όλοι αυτοί. Είναι λίγο άχρηστη. Θέλει κάτι πιο νέο και κάτι πιο ευέλικτο να μπορεί να κατέχει τουλάχιστον τα χρηματοοικονομικά, που είναι και το αποκλειστικό. Η ε, αποκλειστική ενασχόληση ενό ανθρώπου που έχει μια ολόκληρη τράπεζα, τι να ξέρει να πούμε για τα βέρνε, όπω ξέρει ο Ζανιάσκελο, δεν γίνεται κάτι. Πρέπει να ξέρει για να είναι κάποιο σε αυτέ τι θέσει. Λοιπόν, αυτά είναι ολυγεί και λίγη υπομονή στι ε, τοποθετήσει γιατί το πτωτικό όταν ξεκινάει, όπω είπαμε, το μπαίνει κατηφόρα. Να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με την εθνική, ε, να δούμε τι, τι μέσα θα έχει το τέτοιο. Το, η, αυτή την delusion θα υποστεί με την έννοια ότι οι νέε μετοχέ θα διαρρεθούν, θα προσταθούν με τι παλιέ. Τα νέα κεφάλαια με τα παλιά και θα είναι μια νέα τιμή. Αυτό ενδιαφέρει και του κατόχου σε TTP που το πιθανότερο είναι παρότι είναι με παρέτηση παλαιών μετόχων και placement, όπω έγινε με την Α και την Πυριαώση, επειδή είναι κατώτερη τιμή, μπορεί η τιμή εξάσκηση των TTP να προσαρμοστεί προ τα κάτω. Για τι αναπομείνατε μετοχές δηλαδή που έχει το τάχη Σίγμα, έτσι, οι οποίε δεν, δεν επηρεάζονται, το δε TTP δεν οφείλει να πάρει μέρο σε αυξήσει κλπ. Η μόνη διαφορά που μπορεί να δίνει είναι στην τιμή εξάσκηση να μειωθεί δηλαδή η τιμή εξάσκησης και να προσαρμοστεί σύμφωνα με την ε, νέα τιμή που θα ισχύει ε, εάν προσαρμοστεί η τιμή της μετοχής ε, όταν γίνει αύξηση. Στις παρατήσεις ε, με παλαιών μετόχων και με πλαίσεις με το έγινε στην Πυριός και στην Α δεν προσαρμοστηκε η τιμή σύμφωνα με απόφαση του Χρηματιστηριού Αθηνών και παρέμεινε ίδια. Δηλαδή ούτε προ τα πάνω, ούτε προς τα κάτω γιατί θα, ούτε τη Λούσιον Έστω αυτό το μικρό που πιθανό να υπήρχε, που ήταν η διαφορά τιμής με την τιμή προσφοράς. Αποφάσισε το χρηματιστήριο Αθηνών ότι επειδή είναι placement και με παρέτσεις παλαιό μετόχο, δεν γίνεται εντυλούσιο. Τώρα, αν γίνει και εδώ αυτό, δεν το ξέρω. Είναι απόφαση του χρηματιστήριο Αθηνών. Από την άλλη, άμα γίνει αυτό, θα γίνει σίγουρα προσαμμογή τιμής στο ETTP όμως. Δεν θα παραμείνει το 4,29 αν προσφερθούν οι μετοχές, ξέρω, στην στον book value της μετοχής που είναι 263,20, υπάρχει εδώ μια διχογνωμία με τον αναβαλλόμενο φόρο. Αυτά είναι να τα δούμε σίγουρα γιατί σήμερα 15 είναι το διοικητικό συμβούλιο και θα καθορίσει και όλη την έχει γίνει διοικητικό συμβούλιο για να εξαγγείλει γενική συνέλευση των μετόχων για αύξηση με τον Οπότε, κοντός ψαλμός, αλληλούια.